Οι από την περιφέρεια σε τίτλους Ότι συμβαίνει στις γειτονιές της Ελλάδας Αισθητή σε όλη την Πιλοπόννησο έγινε η χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση μεγιά τους πέντε ρίχτερ κοντά στην κορώνη Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των σεισμολόγων φαίνεται πως αυτός ο σεισμός ήταν το κύριο γεγονός ενώ λόγω του μεγάλου εστιακού βάθους δεν αναμένεται σημαντική μετασεισμική ακολουθία για την ΕΡΤ Καλαμάτα, Βαγγέλης Ποτέα. Η κινητοποίηση τη κίνηση πολιτών ενάντια στους πληστηριασμού στη Μαγνησία απέτρεψε την διάθεση δύο από τα τρία κίνητα που βγήκαν χθε στο Σφύρι. Ελένη Ραυτοπούλου, ΕΡΤ Τη Την αντίδραση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδα προκάλεσε η ματέωση τη αναβολή τη δημοπράτηση του τέταρτου τμήματο του αυτοκινητοδρόμου Πατρών Πύργου, το οποίο με ομόφωνη απόφαση αναλαμβάνει πρωτοβουλίε, ζητώντα ξεκάθαρε απαντήσει. Αθανασία Σταμαπούλου, ΕΡΤ Πάτρας. Τις παρετήσεις τους έθεσαν στη διάθεση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Απόστολου Κατσιφάρα, Περιφερειακή Σύμβουλη από την Ηλία, λόγω της αναβολής της τέταρτης δημοπράτησης του Τμήματος Βάρδα Κιλίνη, του Αυτοκινητόδρομου Πατρών Πύργου. Για την ΕΡΤ Πύργου, Μαρία Λάγιου. Μήνας πληρωμών θα είναι Οκτώβριος για σειρά επιδοτήσεων σε αγρότες και ακτινοτρόφους των νησιών, όπου θα πληρωθεί το 50% της ενιαίας ενίσχυσης, καθώς και τα υπόλοιπα του 2014 και 2015 σε βασική και πράσινη ενίσχυση και εξωτική αποζημίωση. Για την Αρτεγέου Αναστασία Σπυριδάκη. Από την Ξάνθη ξεκίνησε την επίσκεψή του στη Θράκη ο Υπουργό Εθνική Άμυνα και Πρόεδρο, τον Ανέλ Πάνος Καμένος, ο οποίο επισκέφτηκε νωρί το πρωί το στρατόπεδο Αποστολίδη στην Ξάνθη, την έδρα του Δέλτα Σώματο Στρατού, στη συνέχεια μετέβη στο μεγάλο δέριο του Δήμου Σουφρίου, για την ΕΡΤΚΟΜΟ, την ίσα Μαλία Γαριφαλίδου. Η υπομονή των κατοίκων τη ΣΑΜΟΥ έχει προπολού εξαντληθεί. Δυστυχώ οι υποσχέσει για το μεταναστευτικό δεν τηρήθηκαν, αναφέρουν οι φορεί τη για την Ερτεγεία, ο Χάρης Συγκέντρωση διαμαρτυρία πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στις αρχαιολογικές ανασκαφές στην Περιφερειακή Ενότητα φλώνων. διαμαρτυρόμενοι για τη μη καταβολή των δεδουλευμένων τους. 700 περίπου εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι από τον Ιούλιο του 2016, γεγονός που δημιουργεί πρόβλημα επιβίωσης τόσο στους ίδιους όσο και κατ' επέκταση στις οικογένειές τους. Για την ΕΤ Φλώνα στο Μαγιάδαμου. Με κλείσιμο των υπηρεσιών της περιφέρειας θα προειδοποιήσει τον Υπουργό Εσωτερικών Παναγιώτη Κουρουμπλίο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χαντζημάρκος κατά τη σημερινή συναντήση τους όπου θα τεθεί για άλλη μια φορά το ζήτημα των σοβαρών ελλείψεων προσωπικού για την ερθρόδου Αριστήρης Μιαούλης. Με κοινή τους δήλωση απαντούν περιφερειαρχή και Δήμαρχος Ιωαννίνων στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας με την οποία τους καλεί να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να καταθέσουν σχέδιο επαναλειτουργίας της βιομηχανίας Spider, στην οποία εκφράζουν τη δυσαρέσκεια του από την τροπή που πήρε η υπόθεση και ζητούν από το Υπουργείο να γνωστοποιήσει τους πραγματικούς λόγους της επαναχωρησής του. Σωτήρης Αργύρης, Ερτιωνίνων. Στο χέρι στους τραπεζικούς λογαριασμούς του οργανισμού Λιμένα βάζει η Δημοτική Επιχείρηση Δημοφέλεια Καβάλας, προκειμένου να εισπράξει πόσο 1,5 εκατομμυρίου ευρώ ως αποζημίωση για την απαλωτρίωση έκτασης του Δήμου κατά την κατασκευή του νέου λιμανιού. Ρένα Πανταζόγλου, ΕΡΤ Καβάλας. Διαρκώς διογκώμενο θα είναι το πρόβλημα με τα δέσποτα σκυλιά στο Δήμο της Καρδίτσας, αν οι δημότες δεν συνδράμουν με την ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής σήμανσης στα δεσποζόμενα ζώα και με το να μην εγκαταλείπουν τα ζώα τους υποστήριξαν Δήμος και Φιλοζωικοί κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Μαρία Δημητρίου, Καρδίτσα, Δίκτυο Έρτς Θεσσαλία. Ακριβώς δέκα χρόνια μετά την υπογραφή της κοινή Υπουργική Απόφασης που χαρακτηρίζε εθνικό πάρκο το δάσος Δαδιάς Λευκή Μισουφλίου, το Υπουργείο Περιβάλλοντος έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο ισχυροποιείται το καθεστώς προστατευόμενης περιοχής. Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Έρτορε Στιάδας, Χρ Ολοκληρώνονται από το Δήμο Ικαρία οι διαδικασίε για την παράδοση του έργου τουρκικό καταφύγιο Σκαφών Φωνάγιο Κυρικό προ χρήση από τους επισκέπτες του επισκέπτε του νησιού Μεσκάφια Αναψυχή. Γιώργο Βιτσαρά από την Ικαρία για την Ερτεγίου. Η ισχύ εν ενώση για του δημάρχου Αγίου Νικολάου, Ιτία και Ιεράπετρα που αποφάσισαν να καταθέσουν από κοινού πρόταση για τη διεκδίκηση κονδυλίων από το πρόγραμμα Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων. Από την Ερτηρα Κλείου Σταυρούλα Κατσουλάκη. Μνημονίου συνεργασία υπέγραψαν ο Δήμος Κοζάνης και το Τμήμα Οικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονία. Στόχο είναι με την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων, η προώθηση τη πολιτιστική και πολιτισμικής ανάπτυξη τη περιοχή, η προαγωγή τη εκπαίδευση και τη έρευνα και η δημιουργία εστιών πολιτισμού. Από την ΕΡΤ Κοζάνη, Περικλή Καραφιλίδη. Κοινωνικό φροντιστήριο για μαθητέ γυμνασίου και ηλικίου. Ιδρύει Ιερά Μητρόπολη καστορία όπου θα προσφέρουν εκπαίδευση καθηγητές με εμπειρία στον φροντιστηριακό χώρο. Από την Καστοριά για την ΕΡΤ, Θεοδότα Τσιόπρα. Σημαντική αύξηση στον ρωσικό τουρισμό, 20% καταγράφεται στη χώρα μας. Στην Κρήτη η αύξηση φτάνει στο 40% μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου. Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν στη διάρκεια σχετικού συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο ΡΕΘ Παρουσιάστηκε η ταινία Μικρού μήκου για την Αμφίπολη από τους μαθητές του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου Σερών, για την ΕΤΣ Σερών Λεωνίδας Κασάπης. Ήταν οι ειδήσει από την Περιφέρεια σε τίτλους.